Βάζε μονομάτιλο στη μύτη Για να μην ασφαίνει τη γενική αλλαγή και των ιδρώτων μεταναστών Και ήτανε βουλελκυστική Ακόμα και όταν έλεγε ότι Οι μαύροι μυρίζουν επειδή είναι αβάπτιστοι Ο η νησιά, τώρα